Με εξόγζαν τα κολιτιλίκια και τα γουτσογούστου. Πλακίσα από την κατάλαβα. Και, και γουτσου, γουτσου, είπατε. Γουτσυχ και γουτσου, γουτσου, είπατε. Το τονίζω ότι. Αυτά τα γουτσου γουτσου. Και, και γουτσου, γουτσου είπατε. Και γουτσου γουτσου είπατε, λέει Τρέμι, λέει Πιπιλή, αναφέρονται στις σχέσεις που έχουν κάποιοι βουλευτές, εννοεί τη Νέα Δημοκρατίας, μήπως εννοεί την τώρα με εκείνη την ωραία χειρονομία που είχε κάνει τον Παναγιώταρο, μέσα στο καφενείο της Βουλής, Βουλής, Βουλής, Βουλής όπου τα βρίσκουν οι εκεί σε κάτι... Δωμάτια ή χώρου που δεν υπάρχουν κάμερε και, και, και. και αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο αντισυστημικοί και κάνουν παρέα με όλου όταν πάντα λείπουν οι κάμερε. Αυτό είναι μια πτυχή τη όλη ιστορία, γιατί η ιστορία έχει πολλέ πτυχέ και πιο σοβαρέ αλλήλωνα. Σήμερα το πρωί, πάνω εκεί στο Ζάπιν πέσαμε στον κύριο Σταυριάνάκη, που είναι δικηγόρο του Χρήστου Παπά, που το έθνο τον έβγαλε να χαιρετάει και να ζηστικά, αλλά στα 20 του. Άλλωστε, όλοι έχουμε φωτογραφίε από τα 20 μα που κάναμε άλλα πράγματα από αυτά που κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω πόσοι από εσά χαιρετούσατε ναζιστικά με στολή μπροστά σε κόκκινο λάβαρο με τον αγγιλωτό Σταυρό, αλλά ήταν μια νεανική απερισκεψία. Κάτι τέτοιο θα υποθεί στο δικαστήριο. Ο δικηγόρο λοιπόν, συνήγορο του Χρήσου του Παπά, αυτού που χαιρετάει ναζιστικά, και ο Ανδρέας Παπαδόπουλο, που είναι ο πρόσωπο τύπου τη Δημαρ, είχαν σήμερα το πρωί με έναν διάλογο πολύ έντονο εκεί στον Άντερνα. Ο πελάτη Δη... σα αρνήθηκε ότι είναι ναζιστή. Όπω επίση αρνήθηκαν και τα στελέχη τη Χριστή Αυγή, ότι λέει ότι αθνικιστέ Αγαπάμε την πατρίδα μα. Και εδώ αποκαλύπτονται άλλα πράγματα Αρνήθηκε εδώ, λοιπόν αρνήθηκε, αρνήθηκε, αρνήθηκε λοιπόν σαφώς και απερίπτωση Ακόμα και ο χαιρετισμό οτι... Ο στην ώρα της, ε, ε, της παράδοσης του Στη Γενική Αστυνομική διέφυση <Και>... Φασιστικά χαιρέτησε ε, Κύριε Παπαδάκη Ακούστε με Αρνήθηκε ότι τη στιγμή αυτή Όπου είναι μέσα σε ένα κόμμα πολιτικό Στο οποίο υπόκειται στους, στις συνταματικές Στου συνταγματικού κανόνε και στην ομοθεσία μια ευνομούμενη χώρα, τώρα δεν μπορεί να έχει σχέση με κάτι τέτοιο. <κυρίζει> Αυτό είπε ο άνθρωπο. Άλλαξε δηλαδή. Να τα ξεκαθαρίσουμε. να τα τη στολή του Βραζίτη, έβγαλε τη στολή του Χρυσαβγίτη. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι το μείζον. Συμφωνώ, το δεν το αντιλαμβάνεστε. Το μείζον είναι. Μα τι μα εποφερά. Εσεί καθίσατε σήμερα και ασχολείστε με τη Χρυσή Αυγή και ο κόσμο ψοφάει. Και ασχολείστε με τη Χρυσή Αυγή ναι, και πολύ καλά και ο κόσμο τσοφάει. Do... The so και ασχολείστε με τη Χρυσή Αυγή ναι, και πολύ καλά κάνω και ο κόσμο τσοφάει. Ότι και καλά δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το θέμα τη Χρυσή Αυγή, το τεράστιο αυτό θέμα, επειδή ο κόσμο ψοφάει Όπω λέει ο συνήγορο του Χρήστου Παπά, που χαιρέτησε να ζηστικά και τον είδαμε στα νιάτα του πάντα. Συνεχίστηκε λίγο ο διάλογο γιατί ήταν αποκαλυπτικό. Και ασχολείστε με τη Χρυσή Αυγή ναι, και πολύ άλλα κάνουν. Και ο κόσμο ψοφάει Ψσοφάει από, από τι δολοφονίε του. Και πώ είστε και ψάχνει, κοίτα. Ψοφάει από τι δολοφονίε του, κυρία μου. μου. Ψοφάει από τι δολοφονίε του, κυρία μου. Αφήστε, κύριε, έχουν γίνει, έχουν γίνει και άλλε δολοφονίε. Να πάτε να ευχαριστήσετε και τι Εγώ δεν. Ακούστε με. Εγώ τι κάνω τετός. τη δουλειά μου! Πολύ καλά κάνετε και, και, και παίρνω χρήματα. Και παίρνω χρήματα. Πολύ καλά κάνετε. και παίρνω Δεν παίρνω πολύ καλά κάνετε. Το δύο Δεν δεν σα αυτό να κρίνεστε. Το Δεν Το, αφού με προκαλείτε θα ακούστε. Ναι, ναι, τα ακούστε Τα χρήματα ναι. που παίρνετε εσείς Είναι από το φτωχό κόσμο Αμήν και πέστεπα χειλά Λέτε ανοησίες αν, Άμα έχετε ερωισμό Άμα έχετε ευαισθησίες Άμα, έχετε ευαισθησίες, άμα έχετε ευαισθησίες Να παρετηθείτε της βουλευτικής σας αποσυνίωσης Δεν είμαι βουλευτής Παρετηθείτε από βουλευτής Δεν είμαι βουλευτής Δεν ήταν όντω βουλευτής Ο άλλος έλεγε ότι ήθελε Στιγμές πρωινέ από ένα τυχαίο ζ Για να ξεκινήσει πολύ καλά η εβδομάδα. Σήμερα το βράδυ στον Ενικό και στο Στάρ βεβαίω, 11.30 ώρα θα είναι ο κύριο Τουρνάρα, ο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο έχει πει δεν θα πάρει άλλα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα παίρνονται μέτρα. Παράδειγμα, αυτό για τα μεγάλα αυτοκίνητα άνω των, των 2.000 κυβικών και πάνω. Ή έβλεπα τα μπλοκάκια από 20% θα πάνε 26%. Είναι νέα μέτρα όλα αυτά, σύν ένα σωρό άλλα, σύν οι αναδιαρθρώσει, οι οποίε. Για πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου σημαίνει νέο μέτρο γιατί αλλάζει τελείω η ζωή του, μάλλον καταστρέφει τη ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργό που έχει πει δεν θα πάρει άλλα μέτρα και ότι πάμε καλά. Και και και, 11.30 ώρα ενώπιον πολιτών και του Νίκο Χατζηνικολάου στο Σταρ. Θα έγινε ενδιαφέρον να τον ακούσουμε, να τον δούμε για να μα δικαιολογήσει πώ θα κατάφερε και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτόν τον τόπο.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 Στοχό προσήλωση. Κανονικά το καταφέρουν και όλες και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα γιατί μια κυβέρνηση επιτέλου έχει επιτεύγματα χειροπιαστά. Όχι λόγια όπω είχαν οι προηγούμενε. Τα βλέπουμε όλοι καθημερινά, εγγίζουν σχεδόν το σύνολο του λαού και προχωράμε κανονικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό την χάνουν και τη έγκριση του ελληνικού λαού. Και αυτό είναι το πολύ εθαρρυντικό και για το λαό και για την κυβέρνηση. Και επίση πληρώνουν μόνο οι φτωχοί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. <ΡΟΣ> Now, Και επίση πληρώνουμε μόνο ετοχή. Λυπάμαι που το λέω ale έτσι είναι. Μπράβο. Και όλων των υλύπων και οι λοιπόν πληρώνουν μόνο ευτυχρή. Ale λυπάτε όμω να το κρατήσουμε αυτό γιατί είναι άλλο ένα πολιτικό που με Και στο παρελθόν συμβαίνουν όμως και στις καλύτερες οικογένειες. Ο Γιάννης Τρουνάρας που θα είναι το βράδυ 11.30 ώρα και θα τον δούμε στο Στάρι είναι αυτός που ως πρόεδρος του ΙΟΒΕ είχε προβλέψει μετά το Γιώργο Παπανδρέου και, σωρό, και το Γιώργο Κωνσταντίνου και ένα σωρό άλλους αναλυτές και παρατρεχάμενους ότι το 2012 τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.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 Και έτσι ακριβώ συνέβη και απολύτω. Όπω λέει και ο Βενιζέλος, μέσα στο 12 έχει έρθει η ανάπτυξη. Την κυνηγάμε για το 2013, δεν πολύ φαίνεται. Και τώρα πάμε για το 14 και βλέπουμε ένα ακροατής εδώ. Βαγγέλης λέει: Τελικά ο παπά τη Χρυσή Αυγή διώκεται για τη φωτογραφία μνηστολή να ζει για ναζιστική δικαιολογία. Λέει εδώ: Είναι ποινικά αδικήματα. Νομίζω δεν διώκεται για αυτά. Αυτά παρεπιπτόντω βγήκανε. Διώκεται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ό,τι απορρέει και σημαίνει αυτό. Τα ναζιστικά σύμβολα, η σκέψη και η υπεποίθηση κάποιου δεν διώκονται, επισήμως τουλάχιστον, ε, ακόμη και στην Ελλάδα, κυρίω στην Ελλάδα, ακόμη και σε άλλες χώρες. Τα υπόλοιπα είναι τα θέματα, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αν αποδειχθεί, όποτε αποδειχθεί και όπω θα αποδειχθεί. Για να τα ξεκαθαρίζουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας μια φωτογραφία όλοι και την αξιολογούμε αναλόγως, Με του Ναζί ή το καταστατικό των Ναζί ή η συμπεριφορά η γενικότερη των Ναζί, τα τάγματα εφόδου τη γειτονιές οι στρατιωτικέ στολές ή τα γκλόπ και τα μαχαίρια που έχουν βρεθεί σε όλου όσου έχουν ελεγχθεί. Ένα παράνομο όπλο τουλάχιστον, τουλάχιστον έχει βρεθεί. Κάτι σημαίνουν όλα αυτά. Δεν μπορεί να είναι αξεσουάρ για να πάνε εκδρομή τα παιδιά. Δεν δανειζόμαστε σε χώρα. Αυτό το ευχάριστο μα το λέει ο κομμάτο. Ξεχνά ότι κάθε χρόνο αυτή η χώρα πένε 25 δι. Κάθε χρόνο. Δανεικά και αγύριστα. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη χρονιά που με το Στουρνάρα και με το Σαμαρά δανείζεται. Μπράβο! Α, Αυτό είναι δεν καλός. σε διαβέρει. Τώρα είναι καλός. Εγώ είπατε κακός είναι κακός ή καλός. Πένει, δηλαδή, Μιλάω αντικειμενικά. Μιλάω Άστε κάτι με σε εξηγώ Σε εξηγώ ότι είναι η πρώτη μου που μετανοείται ο οικονομικό να Είναι με παραμύθια τη χαλιμά και με ωραία τραγούδια του Κομμουντούρου. Πραγματικά τώρα τι να τα παραμύθια τη που λέτε στην Αυτά πε παιδάκι. Θα κοιμηθεί. τον το βράδυ. Το βράδυ. Το βράδυ. Ηρεμιστή, θα σα τονίσει το βράδυ. Το βράδυ, το βράδυ. Πάλα του που είναι και φλούδε υποσχέσει. Και φλούδε υποσχέσει. Όλοώνυρα και φλούδε υποσχέσει. <σχέσεις> Αυτό που το κάνουμε όλοι ω αστείο για κομμάτι του το λέω σοβαρό πρωί πρωί. Όταν μιλούσε για την Κουμουντούρου, όπω ακούσαμε. Και όχι Κουμουντούρου, που είναι το σωστό, το είχε πει ο Βέγκο σε ανύποπτο χρόνο σε εκείνη την περίφημη τέντεια. Φλούδε λοιπόν. Ελπίδε, όνειρα και πλέον δεν δανειζόμαστε γιατί είναι ο Στουρνάρας και ο Σαμαράς θα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γι' αυτό εκτός από τους δύο που πονάνε για τον πόνο των άλλων. Η κυρία Τζάκρη, βουλευτή του Πασόκ, θα την ακούσετε τώρα αν δεν ξέρετε ότι είναι η Τζάκρη, θα νομίζετε ότι είναι βουλευτήνα ή τον Ανέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου κόμματο. Προσχέδιο Ανατισμένος... προπολογισμού το οποίο μπορεί να έχει μείωση καινούργιων φόρων και μείωση δαπανών σε μια διαλυμένη υγεία και σε μια διαλυμένη παιδεία δεν Μάλιστα. μπορεί να χωρίσει. μια κοινωνία που έχει 34% ανεργία, τέσσερα χρόνια δεν έχει τραπεζικό σύστημα. Ψηφίσετε, τέσσερα χρόνια δεν έχει τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι αυτό που θα σα λέω. Αυτά ψηφίσαμε δισεκατομμύρια τσουβάλια Κύριε Παπαδάκη, σα είπα πώ. Για το καλό τη κυβέρνηση, σα το ξαναλέω. Τόλων των κομμάτων αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι σε αυτά στην κατσή του οποία αναφερθήκατε. Δηλαδή, μείωσα στα πανώνει ξανά, συνγείται και στην πεδία, αύξηση τον πόρο. Τα καλά θα είναι να αλλάξουν. Θα δεν το το θέλουμε να τα ψηφίσει. Παραμία έχουν καθόλου. Δύο δεν πονένα, θα τα ψηφίσει δε κανένα. Δεν θα, ψηφίσει, είναι δεν είναι θα εσύ εσύ τα ψηφίσει κανένα. Δεν θα τα ψήσει. Δεν θα τα ψηφίσει κανένα. Αν έρθουν με τη μορφή τη συγκεκριμένη, οφείλαν να ψηφίσει κανένα. Αν έρθουμε την συγκεκριμένη μορφή, δεν οφείλει να μην τα ψηφίσει κανένα. Πολύ ωραία περιγραφή για το πώ ακριβώ. Βρίσκεται, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα, η οποία και η Τζάκρη με την ψήφο τη έχει φέρει την κατά, τη χώρα στην κατάσταση αυτή, τη μαύρη κατάσταση, σε αυτή τη χώρα πολύ εύκολες διαπιστώσεις, αλλά όταν έρθει η ώρα της πράξης, ως γνήσεις κότες, πολύ έτσι μεγάλες και δυνατές και περήφανε που είναι και κότες, πάνε και ψηφίζουν αυτά που πρέπει να ψηφίσουν. Εδώ η κάθε μέρα. Από το ραδιοφώνο του Real, από σήμερα και τηλεοπτικά, 10 παρατέταρτο το βράδυ, στον Α σήμερα, κανονικά, 7 Οκτώβρη. Όποιο θέλει να στείλει μήνυμα, εδώ, γράφει Real, και ενώ no, το μήνυμά του αποστολής στο 54% SMS δηλαδή, ή αλλιώ με mail στη διεύθυνση στούτιο-παπακυ-realfm.gr. 11 800, το τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντάει ο Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και... Ο κύριο Καρατζαφέρη έδωσε άλλη μια είδηση και έφτιαξε άλλη μια εικόνα για το τι ακριβώ θέλει να κάνει στην πολιτική ζωή του τόπου. Βλέπει ότι ο λαό δεν τον θέλει. Δεν τον χρησιμοποιούν και αυτοί οι κύκλοι που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν ανθρώπου για το καλό πάντα του τόπου. Οπότε ο ίδιο βρήκε την πιο κατάλληλη θέση. Ε, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, σπέ, σηκώνει το τηλέφωνο και καλεί ο Αντώνη Σαμάρα στον γύρω Καρατζαφέρη και του λέει: Θέλω τη βοήθειά σου. Τι κάνει ο πρόεδρο του λαό μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι, μου το έχουν πει πολλέ φορέ βέβαια. Άλλο η γαλάζια πολιτική και άλλο το σωμό που είναι σήμερα. Το σωμό να χρώμα που δεν μου πάει. Ε, ο κύριος Σαμαρά καταλάβει. Εγώ είμαι έτοιμο να πάω να σκουπίζω τις σκάλα στον μαξί μου. Καθαρίζω τζάμια, καθαρίζω μοσαϊκά, καθαρίζω παράθυρα. Α μην βάλουμε φουγγάρο πάνω και στην κατάσταση αυτή. Αν αλλάξει πολιτική. Τα στηρίξω να αλλάξει η πολιτική. Και πού να ξέρει, πού να ξέρει που από το σφουγγαρό πάνω τα δαχτυλάκια μου έχουνε γίνει στα λουκάνικα Φραγκούρτης. Come along with me. Βουτσου, γουτσου, okay, και γουτσου, γουτσου είπατε. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω να σκουπίζω τη σκάλα στο αξί μου. Αν προβάλλει Εάν... τον κίνδυνο Χρυσής Αυγής, τον κίνδυνο δεν αυτό... Δεν ξέρω τι θα προβάλλει και δεν θα πω τα επιχειρήματα στον πρώτο ποιο, είναι Βλάξ, απλώς έχει βολευτεί με το να είναι ο εγκάθατος κυρίας Μέρκελ. <ΣΣΣΣ> Ja na ma Ποτέ δεν υπήρχε κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση που να έχει παρουσιάσει τόσο αναλυτικά, εμπεριστατωμένα, με ρεαλιστικό τρόπο μια εναλλακτική πρόταση. Και αυτό αφορά το σύνολο όλων των πτυχών τη οικονομία. Το οποίο πρόγραμμα δεν το έχουμε πολύ καταλάβει, να πούμε την αλήθεια, είναι ο κύριο Πάνος Κουρλέτη, ο οποίο μα λέει με πολύ ενθουσιασμό ότι ποτέ κόμμα τη αντιπολίτευση αξιωματική δεν έχει ετοιμάσει τέτοιο πρόγραμμα αναλυτικό, εμπεριστατωμένο για όλα τα θέματα. Όποιο έχει γνωρίζει κάτι, έχει καταλάβει τι ακριβώ περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, α μα το στείλει και εμά για να μην τον αδικούμε. Τον έρμο, το ΣΥΡΙΖΑ και τι ελπίδε που τρέφει και τι ελπίδε που θα θερήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι τη γιατί ακολουθεί ο λαό, ο οποίο ενθουσιασμένο πάντα με τέτοια, μη διαναλυτικό και περιστατωμένο πρόγραμμα, πηγαίνει αμέσω και το εγκρίνει. Ναι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση παίρνω. Εσεί παίρνετε εκεί ή παίρνετε στην. Εγώ παίρνω από την στον... αστυνομική. Από εκεί παίρνετε. Ναι, ναι. Να πείτε... Μπαλούρδι όλου του κόσμου ενωθείτε. Πείτε μου. Θέλω να πείτε στον υπασυνόμο Μπαλούρδο και στον υπασυνόμο Μπρατσόλα να έρθουν από εδώ γιατί κρίνονται ύποπτοι για τη συμμορία με τη Χρυσή Αυγή. Όπα, κύριε Δικητά, εσεί είσαι. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση. Αλοπαικίαση είναι αυτό που έχω. Δεν είμαι Χρυσαυγήτη. Ah. Μην μπερδεύεσαι, ναι, ναι, ούτε ακροδεξιός, ούτε εγώ, ούτε ο Μπαλιουρδος. είμαστε. Α, ah, εντάξει, ναι. με Όπα, όπα, το ακροδεξιός, το ανερό τελικά. <Συκλή> ε, λοιπόν, ακούω για θα τα κάνει όλα, εντάξει, όπως έκανε σε μια νύχτα και έλεξε μια ολόκληρη κυβέρνηση, ο καραμπιλάτος προδότης, θα τα κάνει όλα. Τι άλλο πολύ πέρα. Ναι, δεν μου λε τώρα που πιάσανε το Μιχανολιάκο, εντάξει, καθαρίσαμε με τον φασισμό. Εννοείται, αυτό ήταν το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε αυτόν τον Καϊδό που παριστάνει τον Πρωθυπουργό. Που όταν πάει έξω πέφτει στα τέσσερα και όταν είναι στην Ελλάδα, μα κουνάει το δάχτυλο. Ότι εγώ. Στην αρχή, όταν πρωτοψήφισα, ψήφισα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μετά πήγα λοιπόν Κουκουέ εσωτερικού, Συνασπισμό, Ήριζα κτλ. <συσίλια> Αλλά επειδή εχθέ μου είπε ότι θα με βάλει, λέει, φυλακή και μένα, θα ψηφίσω Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μη σου πω και τροτσκιστέ. Ναι, έτσι πε το χαιρετίσμα, του χαιρετίσματα του Μάλακα. Τα τσιράκια τη κυβέρνηση καταφέρανα και αυτή τη φορά να ασχολούμαστε με τα πράκια που βάζουν. Μπροστά για να μη φαίνονται και να ξεχάσουμε και τα παιδιά μα που δεν έχουμε να τα ταΐσουμε και τα σχολεία που δεν έχουμε να πληρώσουμε και του αγώνε των δασκάλων και όλα. Πάντα το κάνουν το χατήρι, πάντα. Και τη δολοφονία του Φίσα επίση. Επίση. Γιατί ασχολιόμαστε με άλλα. άλλα βέβαια προσφόλοι? έχει ευθύνη και αυτό που έχει ασθενή μνήμη. Ό, ε, ε, βέβαια. Ναι, δεν έχει ευθύνη μόνο αυτό που και σε κάνει. Και εμεί που έχουμε την ασθενή τη μνήμη, αποστόλει τον Πογιώπουλο το διάβασε σήμερα στο ριζοσπάτι. Καλό, ε. Άκου να σου πω, mm. το σύνθημα το καινούριο ξέρει ποιο είναι. Ποιο? Τέρμα η Ορθοδοξία, φύγαμε για Oh. Τι να κάνουμε, ρε. Τι να σου πω κι εγώ. Δεν ξέρω εγώ. Που... Ήταν να μονάχα σου πω κι εγώ κάτι. Πάντω ο Μπογιόβλου ήταν απ φωνές. Καλά καλά <laughs> από τι επικίνδυνε αντικομμουνιστικέ φωνέ. Καλά κάνα και το κόψανε. Συμφωνώ. Από εκεί έχανε το κουκουέ. <laughs> Έτσι, μπράβο. <laughs> Συμφωνώ και εγώ. Είχα πάρει μια φορά στο γραφείο του κυρίου Μπάγκαλου. Ποιανού κυρίου? Στον κύριο Μπάγκαλο. Μελάτε γραφείο... έτσι, κύριε. Ναι, και του ζήτησα. ενδιαφέρομαι μεσήτη με είμαι με εγώ και αγοράζω ακίνητα. Και ενδιαφέρθηκε να αγοράσω ένα ακίνητο για να ξεπληρώσει τα χρέη του άνθρωπο. Να αγοράσει τα ακίνητα από τον Μπάγκαλο? Ναι, να αγοράσω ένα ακίνητο από τον πάγκαλο για να ξεχρεωθεί ο άνθρωπο. Είναι ακριβά, δεν σα φτάνουνε. Το οποίο πώς... ευτελέ ακίνητο που έχει ο Μπάγκαλο είναι ο ίδιο ο Μπάγκαλο. Έλα ρε τρελό αγόρι, δεν μπορώ άλλο. Θα σου πω σήμερα. Τέσσερι μέρε το κρατάω. Τέσσερι μήνε έχω μέσα μου. Λοιπόν, άκου το μέλλον. Πριν τέσσερι μήνε το περιστατικό, έξω από τα δίλια, αττική. Σε ένα συγγενικό σπίτι κάτω από τον Κυθερόνα, με μποστάνι και ραφιέ, εννιά κότε και ένα κόκορα που δεν με χωνεύει, με βλέπει και μου κάνει ντου. Με ακούει το βράδυ και καταρρύφει. Και εκεί που ήμουν απόστολαιο στο μπαλκόνι, είχα κάτι πατατόφλουδε. Και κάνω κόκοκο και πουρ -πουρ -πουρ, ήρθανε σε κλάσματα και οι εννιά κότε με τον κόκορα που δεν με βου Απόστολοι και με ευγνωμονούσαν και ο Κόκολα που δεν με βουστάρει. Και εκείνη τη στιγμή φεύγουν από το σώμα μου. Με βλέπω από ψηλά και βλέπω τη μελλοντική ελληνική κυβέρνηση. Τα Ζά ήταν ο λαό. Και τα, οι παταπούδε πιάντονται 600 ευρώ που πιθανώ να πάει το Αλεξουρλίνη το μισό όταν έρθει. Και εδώ πέρα μου και κενό γιατί βάρα κύριε. Η γενιά των 760 δεν υπάρχει. Ραμάνκα, δεν σου έχω πει να μην παίρνει ναρκωτικά πριν να πάρει τηλέφωνο. Άσα ρε Μα ακούνε, ρε. Δεν έχει σημασία, ρε! Φίλε! Δεν έχει σημασία, δεν, δεν, δεν... Σημασία. δεν. δεν σου πει. δεν τα με αυτά. Επίση, δεν σου κοπεί να μην παίρνει πανεστησιογόνα πηγαίνει στο κοτέτσι. Τι είναι αυτά, Στο κοτέτσι, όχι, στο πανεπιστήμιο δεν υπάρχουν βάρηστησιογόνα, κάτι, βυρμηλιέ υπάρχουν κάτι Εγώ θα σου πω τι υπάρχουν στο κοτέτσι. Στο κοτέτσι μέσα υπάρχουν εκεί φόλοι. Και ένα τέτοιο είναι και ο Σαμαρά. Που είναι μεγάλο φόλο. Και όχι απλά φόλο, ακροδεξιό φόλο. Με ακροδεξιέ κότε γύρω του. Εμεί θα προσπαθήσουμε με την τεχνογνωσία που έχουμε και με όση βοήθεια μπορούμε να έχουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Αλλά με τεχνογνωσία και με ό,τι βοήθεια έχουν. Τα έχει πει όλα μέσα σε μια φράση. Το εμβατήριο τη σημαία είναι αυτό που ακούμε. Είναι από μια παράσταση του Θανάση παπα Όταν τελείωσε ένα τραγούδι, το έπαιξαν εκεί οι μουσικοί, επειδή είναι το μουσικό σήμα τη τηλεοπτικής ελληνοφρένεια, η οποία δεν σα το πάμε, σήμερα το βράδυ 10 στον Α, πρεμιέρα. Θα κάνουμε και λίγο ψυχογράφημα, εμεί εδώ, όχι το βράδυ. Ε, γιατί έχουμε τον ειδικό, ανταλαβερίζεται και με γιατρού τώρα τελευταία. Οπότε μπορεί να ψυχογραφήσει αμέσω κάποιον που βλέπει απέναντί του. Το μεγάλο πρόβλημα δεν τον Τένσον Σαββάνα, ξέρετε, είναι πολύ απλό. Ο Τένσον Σαββάνα λέει διάφορες, διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα: Παραδιαπραγμάτευση, Ζάπιο 2. Λέει διάφορα τέτοια. Προσέξτε τώρα ποια είναι η αλήθεια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιος θα ψηφίσω, ο Μαρά, για να πάρω πίσω το, τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί. Και στα το ξέρει. Αυτό που θα δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε τα λεφτά υπάρχουνε, Θα ψηφίσει αυτό που του λέει θα πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Ο Σανάς, λοιπόν, δεν θέλει να καταλάβει ο ότι αυτό που του Δεν θέλει να το καταλάβει. Ο ειδικό κάτι παραπάνω ξέρει και γι αυτό το βάλαμε, να το όλοι μαζί ώστε να έχουμε γνώση. Κοινή γνώση. Ένα από τα ιστορικά ιδρύματα πνευματικά. πνευματικά αυτού του τόπου είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο δεν λειτουργεί γιατί θέλουν να απολύσουν του διοικητικού και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά των ιδρυμάτων και σημαίνει αυτό πάρα πολλά. Έφτιαξαν ένα βίντεο οι εργαζόμενοι, το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Θα ακούσουμε ένα σύντομο ηχητικό απόσπασμα από αυτό το βίντεο των εργαζόμενων. Από το 2008, το ελληνικό κράτο μεταρρυθμίζεται. Εσύ κι εγώ. Είχαμε τότε ακόμη σταθερή δουλειά. Δουλεύαμε με σταθερό ωράριο. Παίρναμε σταθερό μισθό. Είχαμε τουλάχιστον δικαιώματα. Μας τα χάρισαν. Όχι. Κατακτήθηκαν με δίκαιους αγώνες. Από τότε, μας έκοψαν το μισθό για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μας απελευθέρωσαν το ωράριο για να είμαστε ευέλικτοι. Μας έβαλαν να πληρώνουμε γιατρούς και φάρμακα για να μην είμαστε σπάταροι. Το 2013 οι κυβερνήσει συνεχίζουν τη μεταρρύθμιση. Ενώ το βιωτικό μα επίπεδο κατρακυλάει όπως όπω η αξιοπρέπεια μα. Βλέπει κάποια ελπίδα. Τα επιτελεία των στελεχών δουλεύουν πυρετοδό για να χτίσουν το νέο κράτο με θάρρο και πραγματική πολιτική βούληση. Μοιάζει το νέο κράτο με όνειρό, χωρί πλάνο, χωρί γνώση, χωρί προοπτική. Η κόπη μας, ο πλούτο που παράγουμε, γίνεται δωράκια, κίνητρα και παροχέ στα μεγάλα συμφέροντα. Σου φαίνεται αξιοκρατικό? Σου φαίνεται νοικοκυρεμένο? Έτσι, με δύο υπογραφές απολύομαι. Επειδή περισσεύουν. Απολύομαι από το Εθνικό Μετσοβιοπολιτεχνείο. Εγώ και χιλιάδες άλλοι. Από τα πανεπιστήμια. Τα σχολεία. Τα νοσοκομεία. Την τοπική αυτοδιοίκηση. Την ενημέρωση. Και φυσικά, από τον ιδιωτικό τομέα. Χωρί είμαι ελάχιστη αποζημίωση. Και κατά μουτρα μου είπαν εκτός από εξοικονόμηση σε μισθού, η απόλυσή μου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Κατατροπώνουν το βολεμένο δημόσιο υπάλληλο. Τον τιμωρούν. Πρέπει να σκύψω, να σοπάσω. Να πω και ευχαριστώ που γίνομαι περίτη. Και εσύ, στο σούπερ μάρκετ, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο κατάστημα. Μα είσαι εύκολη, η εύκολη λύα στα νύχια του. Να το μήνυμα. Σκύψε, σώπασε και πε και ευχαριστώ. Και ο διχασμό μα σε δημόσιου και ιδιωτικού υπαλλήλου, άκρο εξυπηρετικό. Σήμερα το Εθνικό Μετρόβιο Πολυτεχνείο παράγει γνώση, παράγει τεχνολογία, παράγει τεχνογνωσία και τεχνική. Παράγει πολιτισμό. Τελευταία, παράγει και άνεργου απόσπασου. Σήμερα το Πολιτεχνείο χάνει σχεδόν το σύνολο του διοικητικού προσωπικού που απομακρύνεται με διαθεσιμότητα. Χάνει διακά και το δημόσιο χαρακτήρα του. Ποιο κερδίζει, οι εργολάβοι που θα πουλήσουν προσωπικό για 6 μήνε με 400 ευρώ, οι επιχειρηματίε που θα πάρουν την έρευνα σμπόνου, εσύ που πληρώνει από το γυμνάσιο τώρα πια, φροντιστήρια για να μπει το παιδί στο Πολυτεχνείο, όπου θα παίρνει όλο ένα και λιγότερη, όλο ένα και πιο υποβαθμισμένη γνώση, πληρώνοντα δίδακτρα για να βγει τελικά, με πτυχίο διαβατήρια στην ανεργία. Σου φαίνεται αυτό μεταρρύθμιση. Δεν πείθομαι από την υποκρισία του, δεν βλέπω πνοή ούτε όραμα. Εσύ τους πιστεύεις. Νομίζω τα είπαν όλα. Με αφορμή τη δική τους υπόθεση, είπαν τα πάντα όλα όσα γίνονται τα τελευταία 3-3,5 χρόνια σε αυτήν την χώρα. Οι εργαζόμενοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Καλημέρα. Mm. Είμαι άναυδο. Έχω μείνει άναυδο όχι. Να Καλά, δεν είναι κάτι. και πολιτισμό η Ατάκα σου, βέβαια. Λέγε για τα σύννεφα, να σε καταλάβω. Απ' τα σύννεφα, ναι, απ' τα σύννεφα, όπω όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι, Ρεσί. Αυτό ο Γιακουμάτο πάει κάποιο το πρωί, σηκώνεται και πάει την Κυριακή αμάια να ψηφίσει για κομμάτο, έτσι αποκλειστικά. Συγγνώμη, έχει ακούσει τι λέει. Ο Διαμαντόπου που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο. Εγώ και Δευτέρα θα τον ψήφιζα. Ακούσει τι λέει. Ε, ε, ε, ε. Αν κάποιο θα ψήφιζε σε οποιαδήποτε περίπτωση και οποιοδήποτε καθεστώ σε οποιοδήποτε κόμμα θα ήταν για κουμάτο. πώς πρέπει να είναι αυτή που πάνε και ψηφιασμού αυτό. Να είναι? Για να είμαι αισιόδοξο σαν ό το για τουλάχιστον. Αυτό σα περνάει με, με χίλια, έτσι. Με χίλια. Δεν είναι... Χίλια μίλια, παραγάδια που λέμε. Εσύ. Σφραγισμένα χίλια που λέμε. Τι χίλια. Ήθελα να σου πω το εξή. Εγώ διακρίνω μια ακτίδα φωτό μοναδική ελπίδα.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 πολιτική δύναμη, που θα μας βγάλει από το κόπο που βρισκόμαστε. Δεν είναι το πώς τι θα γίνει με τους Χρυς ή τι θα γίνει με το 25η μόνο για το νοσοκομείο. αυτές είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής. Αν δεν απενοφοποιήσουμε το παρελθόν μας δεν ξέρω τι μας περιμένει. Λοιπόν, εγώ πήραν από χρόνια πολλά φιλάρα Στο κόμμα? Ποιο κόμμα? Του Δίου.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 Έλα ρε Αποστολή, ρε εσύ αυτές τις μέρες έχω τρελαθεί τελείως. Όλο λένε για τα παιδιά τα καμένα της Μαρφίν. Εάν θέλουν να του βρουν, θα πάνε πίσω τρία χρόνια, θα δούνε στην πλατεία κάνει 23 κλούβες των ΜΑΤ. Οι δύο είχανε μέσα ΜΑΤΑΤΙΔΕΔΕΣ, η μία είχε μέσα κουκουλοφόρους με σακίδια. Θα δούνε ποιοι ήτανε μέσα εκεί. Δυο-τρεις από αυτού είναι εκεί πέρα μέσα. Πολύ απλά. Ελά, γορή μου, τι έγινε, έχω ξεπαγιάσει σε εδώ σε παίρνω τόση ώρα τηλέφωνο. Σιγά, καλά, πού είσαι και εσύ, ξεπαγιάσει, που με παίρνει. Πάντω, την ταράτσα είμαι. Α, την ταράτσα κάνει λίγο. Να σου πω κάτι δεσπότη αποστολή, Γιατί τα έχετε βάλει όλοι με τη Χρυσή Αυγή, μπορείς να μου πει. Εμεί τα έχουμε βάλει με τη Χρυσή Αυγή. Ναι, ποιο θα πάει εμένα την καιγεμά μου στην τράπεζα να πληρωθεί. Μπορείς να πει, Ποιο θα την περάσει απέναντί. Ο ίδιο που θα τη πάρει και τα λεφτά μετά. Ε, μου δώσανε το τηλέφωνο από τα γραφεία τη Ριαλ. Θέλω να σα πω ότι είχα πάει σε ένα Κινέζικο. Δυστυχώ κανένα από τα Κινέζικα δεν δίνουν αποδείξει. Όταν το ζητήθηκε είπαν ότι είναι φτηνά. Εξήγησα ότι και οι Έλληνε πουλάνε φτηνά αλλά δίνουν αποδείξει. Δυστυχώ δεν δίνει κανένα. Δεν κάνει ρεπορτάζ γιατί πάει πολύ πια με όλο αυτό το σύστημα. Κανένα δεν δίνει. Κανένα Κινέζικο αποδείξει. Σε δίδυ με όλα τα ελληνικά, ε. Χαμό. Μπαίνει και βγαίνει με 30 αποδείξει. Ναι. Αυτό λοιπόν, τι είναι η νέα Θα τη Αρχή ότι την παίρνουμε και στου Κινέζου τώρα. Τόσο καιρό δεν του είχαν επηρεάσει. Να σα πω πω. Στώλης, Είστε εκτό γραμμή πάντω. Δεν ξέρω τι κάνουν οι Κινέζοι, αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Όχι μόνο οι Έλληνε να πληρώνουμε Μισό λεπτόκι, οι Έλληνε κόβουν αποδείξει. Ναι, τουλάχιστον στα ελληνικά που έχω πει εγώ κόβουν. Καλά, εννοείται. Κόβουν. Περνάει το μυαλό σου ότι μπορεί να κάνει παγαποντιά ο Έλληνα. Όχι, και κάνει Τα καθή αλλά... και οι Κινέζοι, που είναι και πολλοί. Ε, κοίταξε, όταν στο είναι τόσο πια... σε Κινέζικο, ε, όχι μόνο σε ένα -δύο, δεν και σου λένε, είναι φτηνά. Ε, Είναι φτηνά, αυτά. στο ελληνικό που είναι Ε, ωραία. ώρα τέλο να σου πω τώρα. Δώσω λίγο και το δίπλα σου δεν είναι. Είναι αυτά τα τηλεφωνικά τα μηνύματα που είναι για να πετύχει το μέτρο. Δώσε μου το στουρκάλα. <laughs> Εσύ του βάφει στα μαλλιά. <σχει> ωραίο άρθρο σήμερα, Αλλήμωνο, αν δεν ήταν και ωραίο του νοικουμιόπουλη στον Ενικό Έτσι και τη συνεργασία του με τον Ενικό Στο site ενικό για όσους δεν τα ξέρετε ακόμη αυτά αν και Είναι σχετικό με το φασισμό και στι όλε αναφορές αναφορέ και υποσημειώσεις και σημειώσει που έχουμε τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι ακριβώ δεν αναφέρεται και το αποδεικνύει και το δείχνει και με φωτογραφίε και με ιστορικέ αναδρομέ και αναφορέ. Μην που εγώ περισσότερα. Διαβάστε το. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλά στοιχεία όπω πάντα. Γράφει ο Νίκο. Σήμερα είναι αποφράδα μέρα γιατί ένα Έλληνα αγωνιστή, σοσιαλιστή περνάει επισήμω με κατηγορία πια.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 Ελευθεριά, λύπασμα Η πρώτη νεκρή με αυτό σα αφήνουμε. Τα υπόλοιπα αύριο το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένια 10 παρατέταρτο. Γεια σα, Γεια σα κύριε Παστόλη. Τι κάνετε, Γεια σα κυρία μου, καλά. Καλά, αν υπομονούμε να σα δούμε πρώτα στην τηλεόραση. Σιγά, καλέ. Εντάξει Επειδή θα, θα παίξει δευτέρα να το φτιάξω λίγο. Μακού, <laughs> ναι, ναι, σήμερα πρεμιέρα, σήμερα πρεμιέρα στον Αλφα. Α, σήμερα είναι. 10 παρατέταρτο. Θα σα δούμε. Έστω σε όλου του ηλικιωμένου που λένε ότι ήταν καλά στη Χούντα, μόνο μία πιάλη αίματο έκανε 850 δραχμέ με 1200 δραχμέ μηνιαίο μισολόγιο. Και το κυριότερο. Έτσι γι' αυτό. Ζήτω η δημοκρατία που παίρνουμε φθηνό αίμα. Τι φθηνό, τσάμπα. Βγέσαι <laughs> έξω, φάξε <σπάξεις> ένα πακιστανό, <laughs> τσάπα η <ή> μπουκάλα. <laughs> Χρειάζεται τώρα να πληρώνει. Όλοι οι άνθρωποι. Ζήτω πάνε... η δημοκρατία, αυτό θα αναφωνήσω. Ένα σπάνιο όσο και πανέμορφο φυσικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή στον Αττικό Ουρανό. Αυτοί που πέφτουν από τα σύννεφα επειδή έμαθαν ότι οι χρυσαυγίτες είναι δολοφόνοι, ανακατεύονται με αυτούς που πέφτουν από τα σύννεφα επειδή έμαθαν ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, δημιουργώντας μια πανδεσία χρωμάτων.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 και ένα τεράστιο θέμα εγώ αε, αναμειγνύομαι στο θέμα ως μητέρα ενός παιδιού που πάσχει αποσκλήση κατά πλάκα και νοσηλεύεται τρική.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 Ναι, γεια σου Αποστολή Γεια yeah. Τι καλά Καλά Θα θέρω πίσω κάτι Μην παραμοιφιάζεται όλος ο, ο, ο ελληνικός λαός Το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι ότι πάντα η δεξιά χρησιμοποιούσε ένα παρακράτο, Το παρακράτο των φασιστών Το ίδιο θα συμβεί και τώρα Τα έχουν κάνει πλακάκια οι οσαμαράς Οι παραπτυχά του οι φασίστες Με την παρακράτο τη Χρυσής αυγή. Αυτό είναι μόνο, τίποτε άλλο Τα άλλα είναι απελοφ Θα τους κλείσουν όλους μέσα. Σιχά θα τους κλείσουν μέσα. Τους εκβιάζουν τώρα. Τους εκβιάζουνε. Να σου πω ρε φίλε. Ακούω τον καθένα να λέει μα δεν είναι όλοι φασίστε. Γίνεται 400.000 να είναι ναζιστές. Λοιπόν φιλαράκο να σου πω κάτι. Οι 400.000 είναι ναζιστές και πατσίστες. Μην του καλύβετε. Έλα αφού δεν έχουν μπερδευτεί, Δεν έχουν μπερδευτεί. ρε. Εκεί είναι ρε. Είναι φασίστε. Έλα Παστολή. Τι γίνεται Έλα καλά. Έχουμε πρόβλημα, φίλε, με τα συνθήματα, σοβαρό. Εκτό από ότι μπάτσι, τη, τη βίνεο, να ζει, Όλα τα καθάρματα δουλεύουν μαζί που δεν ισχύει πλέον, είναι και άλλο σύνθημα που δεν ισχύει. Ποιο? Η Ελλάδα ανήκει στου Έλληνε. Καλά, αυτό είναι παλιό. Ναι, αλλά δεν ισχύει όμω. Από παλιά δεν ισχύει. Καλά, ναι, σωστό, και... ποτέ. Ε, μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Μην βάλουμε σουγγάρο πάρε και την κατάσταση αυτή. Σπέει, σηκώνει το, το τηλέφωνο και καλεί ο Αντώνη Σαμάρα στον γύρο Καρατζαφέρη και του λέει, Θέλω τη βοήθειά σου.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 Τα στηρίξω να αλλάξει η πολιτική Και που να ξέρει, που να ξέρει Που από το σφουγγαρό πάνω τα δαχτυλάκια μου έχουν γίνει στα λουκάνικα Φραγκφούρτης Come and και τα Μουένα join me, dance with me And all you along with me γουτσου, γουτσου, και γουτσου, γουτσου, και γουτσου, γουτσου είπατε Βάλα του πάνω Εγώ είμαι έτοιμο να πάω να σκουπίζω τη σκάλα στο μαξί μου. Αν προβάλλει Εάν... τον κίνδυνο Χρυσή Αυγή, τον κίνδυνο δεν αυτό. Δεν ξέρω τι θα προβάλλει και δεν θα πω τα επιχειρήματα στον Πρωθυπουργό. Ποιο είναι ο Λάξ, απλώ έχει βολευτεί με το να είναι ο εγκάθρωτο τη κυρία Μέρκελ. <Συλίου> I na Pan,